Γεια και χαρά σε όλους. Αυτό το βίντεο είναι το πρώτο μέρος της μικρής και γρήγορης κριτικής του The Darfs ή αλλιώς η Νάνη. Σε αυτό το μέρος θα μιλήσω για τους 7 λόγους για να παίξει κάποιος στο The Darfs. Μια περίληψη για το τι θα μιλήσω. Πρώτον, ένα παιχνίδι για τους Νάνους. Δεύτερον, οι μάχες. Τρίτον, 15 διαφορετικοί χαρακτήρες. Τέταρτον, φρικιαστικές στιγμές. Πέμπτον, υποκριτική φωνή. Έκτον, γραφικά και έβδομο, πάυση μάχης. Ξεκινάμε με τον πρώτο λόγο. Ένα παιχνίδι για νάνους. Τι περισσότερο θα ήθελε να ζητήσει κάποιος. Η νάνιοι για πολλούς ανθρώπους θεωρείται μία από τις καλύτερες φυλές φαντασίας. σως και καλύτερη. Και γιατί όχι εξάλλου. Είναι απίστευτα εξειδικευμένοι τεχνίτες. Έχουν μακριές βασιλικές παχές γενιάδες. Υπέρα ανθρωπίδα δύναμη. Τεράστια μηδικά χέρια. Και μεγαλύτερα απ' όλα, είναι απίστευτα έμπειρη και επίλκοι πολεμιστέ. Τελεία και παύλα παιδιά είναι να είναι καύ. Επόμενο λόγο είναι οι μάχες. Οι μάχες αποτελούν το επίκεντρο του παιχνιδιού, είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό του. Είναι ο πρώτος λόγος που αποφάσισα να παίξω το παιχνίδι. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι για νάνο Τους οποίους και λατρεύω. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι μάχε που απαιτούν τακτική χρειάζονται περισσότερη προσοχή από τη συνήθω. Αλλά αυτό είναι και συνήθως που τις κάνει περισσότερο συναρπαστικές. Είναι η έκρηξη ανδρεναλίνης που νιώθει κάποιος. Είναι αυτό το καρδιοχτύπη. Οι μάχες στο δεδάρος χρειάζονται περισσότερη σκέψη. Χρειάζεται κάποιος να χρησιμοποιήσει το κεφάλι του, αλλιώς θα καταλήξει νεκρός. Οι χαρακτήρες του εννοού. Και φυσικά ένας από τους λόγους που μου άρεσαν οι μάχες στο παιχνίδι είναι λόγω των όμων φυσικής πλήθος που χρησιμοποιούνται. Πώ τα σώματα των εχθρών εξφενδονίζονται δεξιά και αριστερά όταν οι ήρωε χρησιμοποιούν τι ικανότητέ του. Είναι αυτό ακριβώ το αποτέλεσμα που κάνει τι μάχες τόσο δυσκαταστικέ. Το παιχνίδι δείχνει στους παίκτες ξεκάθαρα ότι οι πράξεις τους μέσα στη μάχη έχουν κάποιο άμεσο αποτέλεσμα. Έχουν συνέπειες. Επόμενο λόγος είναι οι 15 διαφορετικοί χαρακτήρε. Ακριβώ όπω το είπα. Μέσα στο παιχνίδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 15 διαφορετικοί χαρακτήρες. Από του παίκτε. Και φυσικά όλοι οι χαρακτήρε είναι διαφορετικοί μεταξύ του, λίγο ή πολύ. Υπάρχουν αρσενικοί και φιλικοί χαρακτήρε, νέοι και γέροι, νάνιοι, άνθρωποι και άλφα. Για άλλου ευτυχώ και για άλλου δυστυχώ όλοι αυτοί οι χαρακτήρε δεν είναι διαθέσιμοι από την αρχή του παιχνιδιού, αλλά γίνονται διαθέσιμοι καθώ η ιστορία εξελίσσεται. Επιπλέον κάποιοι από αυτού θα αποχωρήσουν, κάποιοι από αυτού τραυματίζονται, άλλοι επιδιώκουν του δικού του σκοπού και κάποιοι άλλοι σκοτώνονται. Επιπροσθέτως όλοι του έχουν τα θετικά και τα τους, οπότε οι παίκτες έχουν μια πληθώρα επιλογών για το πως θα πολεμήσουν. Επόμενος λόγος είναι οι φρικιαστικές στιγμές. Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι που πραγματικά δεν περίμενα να βιώσω. Στιγμές σκοτεινές, δυσίωνε, απεχθείς. Στιγμές που με έδωσαν οι στην κυριολεξία για αρκετέ μέρε λόγω της διαστραμμένης φαντασία μου. Αν και έχουν περάσει εβδομάδες από τότε που τέλειωσα στο παιχνίδι, ακόμα δεν μπορώ να τις βγάλω από το μυαλό μου. θα θανατοί και βασανιστήρια, καθώς και αποκεφαλισμοί και ακροτηριασμοί. Η βία στο παιχνίδι είναι πραγματικά αστηρευτή. Ο πόλεμος πραγματικά είναι ασφρακτικός. Επόμενος λόγος είναι οι υποκριτικοί φωνίες. Οι υποκριτικοί φωνείς στο παιχνίδι πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πάρα πολύ καλοί. Οι περισσότεροι ηθοποιοί πραγματικά νοιάζονται για τους ρόλους τους. Χρησιμοποιούν το κατάλληλο τόνο όπου χρειάζεται. Η ερμηνεία τους δεν είναι πλαστική όπως σε άλλα παιχνίδια που έχω παίξει στο παρελθόν. Έχουν συναισθήματα και τα χρησιμοποιούν κατάλληλα και με μεγάλη ικανότητα. Επόμενος λόγος είναι τα γραφικά. Τα γραφικά στο παιχνίδι είναι πάνω του μετρίου. Ναι, δεν ακούγεται και πολύ θετικό και όντω δεν είναι και τα καλύτερα που υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή, αλλά ας μη ζητάει κάποιος και υπερβολές, ειδικά για ένα παιχνίδι που δημιουργήθηκε με περιορισμένο προπολογισμό και μια μικρή ομάδα παραγωγή. Οι εξωτερικές περιοχές είναι απλώς πανέμορφες. Σε συνδυασμό με τα κερικά φαινόμενα και το φωτισμό, είναι πραγματικά απόλαυση κάποιος να ξερευνά τις περιοχές αυτές όποτε είναι δυνατόν φυσικά. Οι εσωτερικοί χώροι είναι και αυτοί επίσης αξιομνημόνευτοι. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω το εγκατελειμμένο όπου ήταν απλώς εκπληκτικό, σκοτεινό, ανατριχιαστικό, ατμοσφαιρικό. Επόμενος λόγος είναι η παύση της μάχης. Οι μάχες στο παιχνίδι είναι απλώς χαοτικές. Συμβαίνουν πάρα πολλά συγχρόνως. Η οθόνη είναι συνεχώς γεμάτη με εχθρούς από την αρχή της μάχης μέχρι το τέλος. Κάποιος θα αναρωτιόταν γιατί μια χαοτική μάχη είναι κάτι καλό. Γιατί έτσι ακριβώς είναι οι μάχες στην πραγματικότητα σώμα με σώμα. Ειδικά όταν υπάρχουν και όρκς μέσα στη μέση. Τα πάντα συμβαίνουν τόσο γρήγορα. Οπότε όταν κάποιος προσπαθήσει να ελέξει ή χρόνου σε πραγματικό χρόνο καταντάει η εφιάλτης. Και εδώ ακριβώς χρειάζεται η παύση της μάχης. Οι παίκτες μπορούν να σταματήσουν το παιχνίδι οποιαδήποτε στιγμή θέλουν όσες φορές κι αν θέλουν. Μπορούν να κοιτάξουν το πεδίο τη μάχη, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι χαρακτήρες του, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μάχη, να κατανοήσουν απόλυτα την κατάσταση και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Μπορούν να δώσουν εντολές στους χαρακτήρες του και έπειτα να συνεχίσουν τη μάχη. Κάποιοι πιο προχωρημένοι και σκληροπυρηνικοί παίκτες δεν χρειάζονται να σταματήσουν το παιχνίδι καθόλου, αλλά για τους υπόλοιπους ανθρώπους είναι εξαιρετικής σημασίας η ύπαρξη τη παύσης. Στην τελική αν θέλετε ένα και μόνο λόγο για να παίξετε το The Darfs τότε αυτός είναι αποκλειστικά και μόνο οι μάχες. Στην πραγματικότητα ήταν ο μόνος λόγος που έπαιξα το παιχνίδι δύο φορές και ποιος με γνωρίζει ξέρει πως πάρα πολύ σπάνια θα ξαναπαίξω παιχνίδι. Αυτό ήταν Αγωρία και Γορίτσια. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και αλπίζω να απολαύσατε αυτή τη μικρή και γρήγορη κριτική εάν σας άρεσε σας παρακαλώ δείξτε μου την εκτίμηση και την υποστήριξή σας ξέρετε τι να κάνετε είναι πραγματικά ανεκτίμητες τώρα θα μπορούσατε να δείτε τους 7 λόγους για να παίξει κάποιος τους νάνους ή την πλήρη κριτική σε όλη το μεγαλείο στα ελληνικά φυσικά